Στο 26 31. Ο Κύριος και η μαθητέ εις το όρο των ελαιών προλέγει τον διασκορπισμό των και την άρνηση του πέτρου. 26. Και αφού έψαλαν ύμνων, βγήκαν το όρο των ελαιών. 27. Και λέγει σε αυτού ο Ιησούς ότι όλοι θα κλονιστείτε εις την πίστη σας προς εμέ τη νύκτα αυτήν. Διότι έχει γραφεί από τον προφήτην Σαχαρία. Θα επιτρέψω εγώ ο Θεό και ο πατήρ. Να χτυπηθεί και να θανατωθεί ο ποιμήν ίτι ο Χριστός και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα του κοπαδιού του τέστην μαθητέ του. 28. Όταν όμως αναστηθώ θα σας προλάβω στην Γαλιλαία όπου θα υπάγω πρωτήτερα από εσά και θα σας περιμένω. 29. Αλλά πέτρο του είπε Κι αν όλοι κλονιστούν στην προσέ πίστην εγώ όμως δεν θα σκανδαλιστώ. 30. Και λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς Αληθινά σου λέγω, ότι εσύ τώρα που λέγεις αυτά, σήμερον, κατά τη νύχτα αυτήν, προτού να λαλήσει δύο φοράς ο πετεινός, θα με απαρνηθείς τρεις φορά. 31. Αυτός δε επέμενεν πολύ περισσότερον και έλεγεν, εάν χρειαστεί να αποθάνω κι εγώ μαζί σου, κατ' ουδένα λόγων θα σε αρνηθώ. Τα ίδια δε έλεγαν κι όλοι μαθητέ